Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε Νίγκαι ΑΗ Και Ιησούς αιώνα των αιώνων Δόξα ο Θεός ημών, δόξα Συ Βασιλέφουρα Άνιε Το πνεύμα τη αληθείας Ο πανταχού παρών Και τα πάντα πληρώνω Ο θησαυρός των αγαθών Και ζωής χορηγός ελθέ Και σκήνωσον εν ενημεί, Και καθάρισον ημάς από πάση σκυλίδος Και σώσουν αγαθέντας ψυχάς ημών Αμή Εσπέρα Την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει μισό μάθημα λόγω του ψύχους και τώρα δόξη τω Θεώ καλά. Και είμαστε στη συνέχεια του ψαλμού 118 στο στίχον 28 ο οποίος λέει τα εξής ενίσταξε η ψυχή μου από ακηδίας, Βεβαίω με τι λόγεις σου δηλαδή ενίσταξε η ψυχή μου λόγω της ακυδίας και σε παρακαλώ να με ενθαρρύνεις και να με στηρίξεις και να με βεβαιώσεις με τα λόγια σου με τους λόγους σου θα δούμε αυτό το τον όρων αυτό που λέει εδώ ο προφήτης Ζαβίδ για την ακυδία η οποία είναι και και από τους πατέρες ένα, μία από τις μεγάλες ψυχικές και πνευματικές παθήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο κάθε άνθρωπος ιδιαίτερα όταν αγωνίζεται ή στην πνευματική ζωή. Αλλά για να καταλάβουμε αυτήν την ακιδεία Τι εννοεί με τον όρο αικηδία, Θα πούμε λίγα λόγια προηγουμένως Για ένα επίσης ευρύτερο κεφάλαιο της πνευματικής ζωής Που λέγεται αλλιόσις. Όπως το λέει και η λέξη αλλιόσις σημαίνει αλλαγές, εναλλαγές Και οι πατέρες ονομάζουν Τι καθορίζουν ως αλλιόσις τις ψυχικές αλλαγέ που γίνονται μέσα στον άνθρωπο που ο άνθρωπος δεν παραμένει σε μία σταθερότητα στην στη του ζωή αλλά πολλές φορές δοκιμάζει μία ποικιλία εναλλαγών αυτές οι αλλοιώσεις που άλλοτε αισθάνεσαι χαρούμενος άλλοτε αισθάνεσαι λυπημένος άλλοτε αισθάνεσαι μια ανατονία Άλλοτε εσάνεσαι μια νεφορία, Μια δύναμη Άλλοτε κατάνοιξη Άλλοτε σκληρότητα Και πάρα πολλές τέτοιες εναλλαγές συναισθημάτων Ανάλογα βέβαια και με την μας κατάσταση Και με πολλά άλλα τα οποία θα δούμε Και καμιά φορά δεν βρίσκουμε και τον λόγο Για τον οποίο ε, μας συμβαίνουν όλα αυτά μέσα μας Ψάχνουμε να βρούμε Μα γιατί αισθάνομαι έτσι, γιατί είμαι λυπημένο, Γιατί αισθάνομαι μου μία αναπογοήτευση Και δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε τον λόγο Κανιά φορά και συχνά ίσως Και σε εμάς τους ιδίους Ο λόγος και η αιτία των αλλοιώσεων Παραμένει άγνωστη και δυσερεύνητη Δεν ερευνάται εύκολα Οι πατέρες είδαν αυτό το φαινόμενο μέσα στην ψυχή του ανθρώπου από την δική του πήρα και από τον τρόπο με τον οποίο αυτοί εβίωσαν και αγωνίστηκαν μας περιέγραψαν ως εξής ο νόμος των αλλοιώσεων είναι δυστυχώς ένα μεταπτωτικό φαινόμενο ο άνθρωπος ο οποίος εξέπεσε πλέον από την σχέση του με τον Θεό αισθάνεται μίαν εναλλαγή στα συναισθήματά του λόγω της καταστάσεως του που πλέον ε, δεν έχει αυτήν τη σταθερότητα και είναι υποκείμενος ο άνθρωπος σε διάφορες επιδράσεις οι οποίες γίνονται γύρω του. Έτσι αλλοιώσεις θεωρούνται από τους πατέρες να προέρχονται από τέσσερις κυρίως αιτίες. Πρώτα από τον Θεό. Έχουμε θεϊκές αλλοιώσει εις των άνθρωπων. Μετά, όπως είναι φυσικό έχουμε και αλοιόσεις δαιμονικές. Υπάρχουν aλοιόσεις που προέρχονται από τους δαίμονες. Υπάρχουν αλοιόσεις που προέρχονται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Και υπάρχουν αλοιόσεις που προέρχονται από το περιβάλλον του άνθρωπου. Και θα πούμε για κάθε μια από, από αυτές τις τέσσερις κατηγορίες μερικά βασικά πράγματα πρώτα να αρχίσουμε από τις του τις θεϊκές βλέπετε είμαι θα ε, ε, είμαι θαόντα ψυχοσωματικά δεν είμαστε μόνο σώμα ούτε μόνο ψυχή ούτε υπάρχει ένα στεγανό που χωρίζει την ψυχή μας από το σώμα μας δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ένα σώμα και μια ψυχή έτσι, α πούμε, ενωμένα μεν, αλλά το κάθε ένα στο δικό του χώρο. Όχι. Ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική οντότητα. Αδιασπάστο και ασυχήτο και χωρί ούτε μία, α πούμε, ε, κανέναν τρόπο να πει ότι εδώ είναι η ψυχή και εδώ το σώμα είμαστε ένα πράγμα η ψυχή μας είναι ζυμωμένη με το σώμα μας έτσι πιάσε ένα, ένα κομμάτι ζυμάρι ξέρεις ότι το ζυμάρι είναι αλεύρι και νερό ε, μπορεί να πεις ότι που είναι το νερό και που είναι το αλεύρι είναι ένα πράγμα Είναι ζυμωμένο έγιναν ένα σώμα πλέον ε, αφού λοιπόν είμαστε μια ψυχοσωματική οντότητα Άρα δεχόμαστε επιδράσεις και εκ των πνευμάτων των αγαθών ή των πολιτών, αλλά και εκ των σωματικών επιδράσεων του περιβάλλοντος ή του εαυτού μας Οι αλλοιώσεις του Θεού είναι αυτές οι οποίες γίνονται μέσα στον άνθρωπο λόγω της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος Δηλαδή είμαστε ας πούμε σε μια κατάσταση έτσι ουδέτερη. μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία ένα παράδειγμα ή κάνουμε την προσευχή μας ή ακόμα και σαν περπατούμε οπουδήποτε και η καρδιά μας έρχεται σε μια αίσθηση του Θεού και θυμόμαστε των Θεών κινείται μέσα στην καρδιά μας η αγάπη του Θεού Κινείται κατάνοιξη, μετάνια συντριβή στην καρδία μας, ταπείνωσης, μια αγάπη προς όλων των κόσμων, μια ανεξικακία και συγχωρητικότητα προς πάντας και γίνεται μια καλή αλλίωση με στην καρδία μας. Και προπάντων ανάβει η καρδιά μας με αγάπη, με πολλήν αγάπη προς τον Θεό, η οποία εκδηλώνεται βέβαια κυρίως και με τα δάκρυα. Αυτό, είπαμε, γίνεται για πολλούς και διάφορους λόγους. Μπορεί και την ώρα της προσευχής μας, μπορεί ακόμα και στον ύπνο μας, έτσι. Ο άνθρωπος όταν κοιμάται και είναι άνθρωπος που μπορεί ακόμα και στον ύπνο του να έχει τέτοιες επισκέψεις χάριτος, οι οποίες παρηγορούν τον άνθρωπο και η καρδία του έχει μια ανεγρήγορση. Ο άνθρωπος κοιμάται, ξεκουράζεται, αλλά η καρδιά του είναι και η καρδιά του έχει αίσθηση Τη προσευχής και τον παρηγορεί ο Θεός και τον ξεκουράζει και τον αναπάβει με χίλια δύο πράγματα ο Θεός επισκέπτεται κατευθείαν την καρδιά μας και μάλιστα ο μόνος ο οποίος μπορεί να εισέρθει μέχρι το βαθύτατο είναι της ύπαρξης μας είναι το Πνεύμα του Άγιου του Θεού κανένας άλλος ούτε εμείς ακόμα δεν μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το βάθος ύπαρξης μας, ούτε ούτε ο εαυτό μας, ούτε τα πνεύματα τα κάθαρτα. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο έχει αυτή την εξουσία τη δύναμη, διότι αυτός είναι ο Θεός ο οποίος δημιούργησε εμάς και την, και την ύπαρξή μας και κατευθείαν ο Θεός εισέρχεται μέσα στην καρδιά μας και μας δημιουργεί αυτή την καλή αλλίωση, η οποία καλή αλλίωση έχει επιδράσεις σε όλο το είναι μας ο άνθρωπος ο οποίος έχει αλλίωση πνευματική βλέπετε επιδρά αυτό το πράγμα και, ακόμα και εξωτερικά και στο πρόσωπο του και στο βλέμμα του και στη συμπεριφορά του και τα πάντα αυτού του ανθρώπου γίνονται άγια εάν δείτε άγιος ανθρώπου θα δείτε ότι είναι άγιες και οι κινήσεις του και τα ρούχα του και τα πάντα που κάνουν έχουν αποπνέουν αυτήν τη χάρη. Γι' αυτό και προσκυνούμε τα λείψανα των Αγίων, τα σώματα των Αγίων, τα οποία έγιναν ναός του Αγίου Πνεύματος. Έγιναν ναός αυτής της χάριτος που ενικούσε μονίμως μέσα στα σώματα αυτών των Αγίων. Αυτοί, αυτές οι αλλοιώσεις είναι κατευθείαν από τον Θεό. Είναι θεικέ αλλοιώσεις. Είπαμε ότι Κυρίω όταν ο άνθρωπο αγωνίζεται, προσπαθεί, ο Θεό παρηγορεί τον άνθρωπο, έτσι. Του δίνει ο Θεό του ανθρώπου αναψυχή, όπω κάποιο που τρέχει και αγωνίζεται και κουράζεται και πάει κοντά του η μητέρα του, ένα φίλο του, ένα συμπαραστάτη, του δίνει ένα ποτήρι ξέρω εγώ, νερό, ένα ποτήρι χυμό, να πκύει, να δυναμώσει, να πάρει κάτι να, να ξεκουραστεί, να καθίσει για λίγο, να σηκωστεί και πάρει να προχωρήσει τον αγώνα έτσι είναι και ο καλός Θεός ο αγωνοθέτης και σαν, σαν καλός πατέρας μας συμπαρίσταται και στη διάρκεια αυτού του δρόμου μας επισκέπτεται μέσα από τις αλλοιώσεις της Θείας Χάριτος. Η τέχνη του ανθρώπου του επιστήμονα ανθρώπου στη πνευματική ζωή είναι να προσπαθήσει να διατηρήσει μέσα του αυτήν τη χάρη Όπω κάνουμε τώρα, βλέπετε εμεί στην Κύπρο, που όταν βρέχει προσπαθούμε να μαζέψουμε όλο το νερό στο φράγμα γιατί ξέρουμε ότι ναι, μεν βρέχει τώρα, αλλά θα έρθει τώρα που δεν θα βρέχει. Και μπορεί να βρέχει ξυφέτο καλά, αλλά να έρθουν 5, 6, 7, 8 χρόνια ανοβρία. Οπότε φυλάμε το νερό και την τελευταία σταγόνα προσπαθούμε να τη φυλάξουμε, να την αξιοποιήσουμε για να την έχουμε και αργότερα. Έτσι κάνει και ο άνθρωπο ο συνετό. Όταν έρθει η ώρα της χάρη του ως της αλλιώσεως, και έχει κατάνοιξη, έχει πένθος, έχει κινείται η καρδιά του σε προσευχή και ανοίγει η καρδιά μας, αν ανοίγει η καρδιά μας διάπλετα προς τον Θεό τότε φροντίζει να διατηρήσει την καλή αλλοιώση αλλά και την εκείνη τη ώρα τη να, να πάρει όσο πιο πολλά μπορεί, να ποτιστεί η καρδιά του από την χάρη να, να τραφεί όπως κάποιος που είναι διψασμένος και πίνει πίνει νερό όσο μπορεί περισσότερο έτσι μοιάζει ο άνθρωπος ο οποίος έχει σύνεση και προσπαθεί εκείνη την ώρα της αλλιώσεως να κάνει το παν και να την διατηρήσει αλλά και να γίνει ε, να πάρει ακόμα πιο πολλά εις πνευματική ζωή εις τη χάρη του Θεού πρέπει να είμαστε πλεονέκτες εκεί είναι η καλή πλεονεξία να μην αρκούμαστε στον λίγο να πούμε ότι ε, φτάνει δεν χρειάζεται παραπάνω ε, εντάξει, είμαστε καλά, ε, γευθήκαμε τη χάρη του Θεού, παραπάνω πράγματα δεν χρειάζεται, φτάνει τόσο όχι, ο άνθρωπος δεν πρέπει να, είναι, να έχει αυτό το αίσθημα της αυτάρκειας αλλά να, να έχει καλή πλεονεξία, να θέλει ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερο να ανοίγει η καρδιά του ώστε να προχωρεί να ζητά από τον Θεό Περισσότερη χάρη Περισσότερη αγάπη περισσότερο έλεος Γιατί ουσιαστικά Αυτή η ώρα της χάριτος Είναι η ώρα της, της βροχής Της καλής βροχής Που ό,τι σπέρματα έχεις μέσα στην καρδιά σου Με τη βροχή αυτή την καλή Την γόνιμη Θα καρποφορήσουν, θα αυξήσουν Θα ξεκουραστείς Θα αναπαυθεί. Θα αισθανθεί πόσο μεγάλο πράγμα είναι η χάρις. Όσοι από εμά γνωρίζουν αυτήν την χάρη του Θεού και ιδιαίτερα γεύθηκαν την δωρεάν χάρη, αυτήν την χάρη που δίνει ο Θεός, έτσι, δωρεάν, όταν, όταν, όταν πιάσει καμιά ψυχή στο αγκίστρι του ο Θεό, έτσι, τη λύκει εκείνον το αγκίστρι του με ένα ωραίο δόλωμα. Και πάει και το παίρνει ας πούμε, το ψαράκι εκείνο και το ότι τώρα βρήκα πούμε, μεγάλο μεζέν εδώ και χαίρεται και φρένεται, δεν καταλαβαίνει ότι κάποιον αγκίστη τον τραβά πάνω Έτσι κάνει και ο καλός Θεός που είναι αλλιεύς ανθρώπων, που είναι ψαράς ανθρώπων, δίδει πλούσια χάρη στην αρχή, μπαίνει ο άνθρωπος στην εκκλησία, εκπλήσεται από το μεγαλείο της χάρητος κινείται η καρδιά του εύκολα σε δάκρυα, σε μετάνια, σε αγάπη, σε χαρά πολύ, σε κατάνοιξη μόλις σταθείστε προσευχή, αμέσως κατανίσετε, αμέσως δουλεύει μέσα από την προσευχή και ε, είναι ο άνθρωπος μέσα σε μια παραδεισένια κατάσταση. Υποχωρούν τα πάθη, ενώ παλαιότερα οργίαζε μέσα από τα πάθη και φαντασίες και αυτά τώρα υποχωρούν και εσάνεται μια ειρήνη ψυχική, σωματική, διανοητική ειρήνη βασιλεύει χάρις σ' ολόκληρον τον άνθρωπο ε, Αυτόν είναι η χάρις, η δωρεάν χάρις που είπαμε πολλές φορές <coughs> που δίνει ο Θεός βέβαια αργότερα πρέπει να την πληρώσεις δεν γίνεται να παίρνεις όλο δωρεάν πράγματα θα την πληρώσεις μέσα στην προαίρεση και στην ελευθερία σου όμως όποιο σε γεύθηκε αυτήν τη χάρη τουλάχιστον την δωρεάν αν όχι την πληρωμένη αν όχι αυτή που θέλει αγώνα ξέρει τι σημαίνει χάρις ξέρει πως όταν ενεργεί χάρις μέσα μας τότε όλα γύρω μας είναι χαρμόσυνα είναι φωτεινά τότε και στην κόλαση να πάμε η κόλαση γίνεται παράδεισος εθιμούμε ένα γεροντάκι που είχε έτσι πολύ προσευχή στο Άγιον Όρος, που κατέβαινε μια μέρα έτσι το πρόσωπο του έλα με κυριολεκτικά του λέω τι γίνεται γέροντα άστα μου λέει και λαϊδάει το πουλάκι νοούσε μέσα καρδιά του δηλαδή είχε πολύ χάρη πολύ χάρη ήταν, έτσι μια περίοδος χάρητος μεγάλης και ήταν όλα γύρω του φωτεινά όλα θεϊκά αυτά είναι πεξαρτώνται από τον Θεό ο Θεός δίδει τη χάρη του στον άνθρωπο. Είπαμε σαν καλός πατέρας Σαν καλός αγωνοθέτης Σαν κηδεμόνα Σαν ιατρός Σαν τα πάντα τη πάση Μας φροντίζει Και θέλει αυτήν τη χάρη Να την δίνει σε όλους ανεξαιρέτως Στέκει επί την θύραν και κρούει ο Θεός Και χτυπά και παρακαλεί τον άνθρωπο Να ανοίξει έστω και λίγο Μια χαραμάδα <κυρίζει> Να μπει μέσα στην καρδιά Να του δώσει να γευθεί αυτήν τη γλυκύτητα της χάριτός του βέβαια η ελευθερία μας δυστυχώ, είναι το κλειδί και της επιτυχίας μας αλλά και της αποτυχίας μας αυτά έτσι με λίγα λόγια όσον αφορά την πρώτη θεϊκή αλλίωση που συμβαίνει από τον Θεό δεύτερη αλλίωση είπαμε μπορεί να είναι εξαντιθέτου από τους δαίμονες δηλαδή ο άνθρωπος στα καλά καθούμενα ή για κάποιο λόγο μπάντος όχι έτσι ε, ως έτυχε ούτε αδικαιολόγητα ούτε χωρίς λόγο αισθάνεται μέσα στην καρδία του ταραχή ψύχηση, απελπισία απόγνωση αισθάνεται αισθήματα κολάσεως σκότος με στην καρδιά του ένα σκότος μια κατάσταση φοβερή μια κατάσταση δαιμονιώδης μια αντίδραση μέσα στην ψυχή του μια, ε, μια φοβερή κατάσταση η οποία ε, οπωσδήποτε και αυτή φαίνεται και εξωτερικά ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια δαιμονική αλλίωση φαίνεται και στο βλέμμα του φαίνεται και στα λόγια του Φαίνεται και στις πράξεις του, φαίνεται σε όλα του. <coughs> είναι από πάνω μέχρι κάτω στιγματισμένος και εκφράζει αυτήν τη δαιμονιώδη κατάσταση. Είπαμε ότι δεν είναι ως έτυχε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μην νομίσει κανείς ότι <coughs> ο διάβολος είναι ελεύθερος και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να δίνει λογαριασμός σε κανένα ναι μεν είναι και αυτός ελεύθερος έχει ελευθερία αλλά η δική του ελευθερία δεν μπορεί να καταργήσει τη δική μας ελευθερία είναι υποχρεωμένο και αυτός να σεβαστεί την ελευθερία μας αλλά τι κάνει προσπαθεί να μας πολιορκήσει εις μεν τους αγωνιστές ανθρώπους σε αυτούς που αγωνίζονται πνευματικά και προσπαθούν να μην του δώσουν δικαιώματα, να μην του ανοίξουν πόρτα, <coughs> τους κυκλώνει γύρω-γύρω και τους πολεμεί με διάφορους τρόπους, αλλά είναι έξω από την καρδιά τους. Δεν είναι μέσα τους. Είναι γύρω-γύρω και τα βέλη του είναι απ' έξω προς τα μέσα. Σ' αυτούς δε, οι οποίοι δυστυχώς του δίνουν δικαιώματα είτε από την απρόσεχτη ζωή που ζουν, είτε από την... Ε, α, αμέλια που έχουν είτε από την ασέβεια και την αυθάδεια και την ανέδεια που έχουν ενάντι του Θεού τότε αυτές οι δαιμονικές ενέργειες δυστυχώς είναι μέσα στον άνθρωπο και εκεί γίνεται η καρδιά του ανθρώπου μήλος, γίνεται πραγματικά γίνεται κόλασης η καρδία του ανθρώπου και είπαμε ότι για μέν αυτούς που ζουν μακράν του Θεού και μακράν τη Εκκλησίας Εκεί μέσα στο σκότος εκείνων του εξώτερων που υπάρχει μέσα των ψυχικών κόσμων <coughs> την απειανή. Η λέξη κόλαση τα λέει όλα. <coughs> <coughs> Με συχωρείτε. Είναι η 7η ομιλία που κάνω σήμερα. Έχουμε και ο Λοιπόν, <coughs> αυτή η, η κόλαση, λοιπόν, τα λέει όλα. Και ο άνθρωπος γεύεται αυτήν την, την πικρότητα της κολάσεως και δυστυχώς, εάν είναι μακράν του Θεού, την γεύεται χωρίς να καταλαβαίνει που είναι. Κυλίεται μέσα αυτού τον σκότος και είναι τόσο σκότος και τόσο τυφλός που δεν έχει καταλαβαίνει τι του γίνεται. Αλλά ο Θεό να μας φυλάει. Ας πούμε, τι συμβαίνει για έναν άνθρωπο που αγωνίζεται. Ναι, και ο άνθρωπος που αγωνίζεται έχει πόλεμο με δαιμονικές αλλοιώσεις. Κυκλώνει την ψυχή μας ο, ο διάβολος για πολλές και διάφορες αιτίες και μας ρίχνει τα πονηρά βέλη, τα πεπιρομένα, όπως λέει η προσευχή εκεί. Και μία από αυτά, ένα από αυτά, το βέλος Πολύ ισχυρό είναι και η ακιδία. η ακηδεία η οποία είναι όπως όσοι έχουμε κάνει χείριση, θα θυμούνται τι γίνεται, πας εκεί, σου βάζει μια ανεσθησιολόγος και μέχρι να δεις τι να πεις, πάει, τέλειωσες. Απεκοιμήθηκες και παραδόθηκες στα χέρια των γιατρών πλέον. Έτσι, ένα τσίμπημα μικρό, το οποίο μας παραλεί όλο σου το είναι. Αυτό το τσίμπημα μπορεί να είναι ας πούμε οποιαδήποτε αφορμή οποιαδήποτε αιτία που ούτε μπορείς να καταλάβεις κανένα φορά πως σου ήρθε όμως το αποτέλεσμα είναι να ατονήσεις ολόκληρος να μην έχεις όρεξη να κάνει τίποτε, αυτό σημαίνει ακιδεία μια ατονία μια ανορεξία μια αφροντισία της υπάρξεός σου για οτιδήποτε πάει να κάνεις Ακούεις προσευχή, δεν θέλω να προσευχηθώ. Δεν μπορώ. Πήγαινε στην εκκλησία, δεν μπορώ μέσα στην εκκλησία. Με πιάνει, α πούμε, να πνίγομαι μέσα στην εκκλησία. Δεν θέλω να προσευχηθώ. Δεν θέλω να κάνω τίποτε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Δεν έχω όρεξη για τίποτα, απολύτω. Αλλά όλο αυτό το δεν έχω όρεξη δεν είναι κάτι που είναι παραστικό. Δεν είναι βαθιά μέσα στο είναι μα. Αυτή η ακηδεία είναι βαθιά μέσα στην ύπαρξή μα. Και μας κάνει δηλαδή ουσιαστικά άταφους νεκρούς. Δεν θέλουμε τίποτα, δεν μας νοιάζει για τίποτα, δεν βρίσκουμε σε τίποτα καμιά ευχαρίστηση, δεν έχουμε καμία διάθεση να κάνουμε την παραμικρή κίνηση, αλλά έτσι περισσότερο, ό,τι πάμε να κάνουμε μας, μας φαίνεται πικρό, μας φαίνεται άνοστο, όπως όταν αρρωστήσεις και να σου δίνω και το καλύτερο σιρόπι, σου φαίνεται άνοστο, δεν θέλει να το πάρει το αηδιάζει, δεν το δέχεσαι και πολεμείται η ψυχή του ανθρώπου από, από αυτήν την κόλαση αλλά γύρω γύρω έξω έξωθεν στον αγωνιζόμενο άνθρωπο αυτές οι δαιμονικές αλλοιώσεις συμβαίνουν ακόμα εάν ο άνθρωπος μέσα στην απειρία του και μέσα στην απροσεξία του και μέσα στην ξέρω εγώ να πούμε αδιαφορία του εκθέσει τον εαυτόν του σε δαιμονικά κατασκευάσματα έτσι κάνουμε το σταυρό μας τον τύπο του τιμίου Σταυρού και δυναμώνει η ψυχή μας προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες του Χριστού της Παναγίας μας τον Αγίο μας και φρένεται η καρδιά μας είμαστε μέσω Ναών του Θεού και αισθανόμαστε αυτή την, την παρουσία του Θεού έστω κι αν ήρθαμε για μια νομιλία είναι ο του Θεού είναι άλλη, άλλη κατάσταση. Ε, εάν κάνει το αντίθετο ή αν απροσέκτος έρθεις σε επαφή με δαιμονικά σύμβολα, με δαιμονικές ενέργειες, με χώρους που γίνονται αμαρτίες, με χώρους που υμνείται εάν αμαρτία, που υμνείται ο σατανάς, που ημνείται οι άνθρωποι, που υπάρχουν βλασφημίες, ασέβειες, αιρέσεις, όλα αυτά τα πράγματα, εκεί υπάρχει έντονη δαιμονική ενέργεια. Και εδώ θέλω να πω ότι ο άνθρωπος του Θεού έχει και αισθητήρια όταν η ψυχή μας γευθεί τη χάρη τότε η ψυχή έχει πλέον αισθητήριο και ξέρει ότι τι είναι χάρης και τι είναι δαιμονική ενέργεια, τι είναι πλάνη ξέρει αν αυτός ο χώρος είναι χαριτωμένος χώρος και αν αυτός ο χώρος είναι χώρος δαιμονικός βλέπετε, λέμε Υπάρχει μια φράση που λέμε κυρίως στους μοναχικούς χώρους δεν αναπάβομαι αυτό το πράγμα δεν με αναπάει. αυτό το σπίτι, αυτός ο άνθρωπος αυτή η ατμόσφαιρα αυτή η ενέργεια, αυτή η πράξη δεν με αναπάει. κάτι μέσα στη ψυχή μου δεν το δέχεται αντιδρά όπως όταν πάμε, πάμε να μας ταΐσουν ένα φαΐ που δεν το θέλουμε έστω και αν πιέσουμε τον εαυτό μας το στομάχι μας αντιδρά λέμε νεκατεύθηκαν στο μάγια μου, ευχαριστώ Γιώργο λοιπόν δεν μπορούμε, δεν το θέλουμε έτσι είναι, υπάρχει μια ιδία μέσα μας, έτσι συμβαίνει και στη ψυχή μας, όταν σε επαφή με χώρους και με πράγματα τέτοια δαιμονικά και η ψυχή έχει μια υγεία πνευματική και έχει μια αίσθηση τη χάρητος αμέσως γίνεται μια αντίδραση μέσα και λέμε, δεν πόρωσε τον, τον χώρο είναι αδύνατο, είναι το σπίτι, είναι το δωμάτιο. Δεν μπορώ να μείνω. Θα, θα σκάσω, θα βγει η ψυχή μου. Δεν αντέχω, α πούμε, εδώ μέσα. Λέτε, πιάστε έναν άνθρωπο ε, που δεν έρχεται στην εκκλησία, ξέρω εγώ, άνθρωπο συνηθισμένο σε άλλο τρόπο και φέρτε τον, τον να ακούσει μια ομιλία. Θα, θα, θα δυσανασχετήσει, α πούμε. Θα νευριάσει, θα, θα πεταχτεί έξω. Δεν μπορεί να αντέχει. Πιάστε μα εμά και πάρτε μα σε ένα πάρτι. Ξέρω εγώ σε μια δισκοθήκη. Θα σκάσουμε, δεν μπορούμε εκεί μέσα. Ποιο αντέχει εκεί στου χώρου. Α πούμε, είναι κόλαση, δεν μπορεί. Λέω Παναγία μου να φύομαι. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε, αδύνατο πράγμα να μείνει. Η ψυχή μα δεν, δεν μπορεί, δεν αναπαύεται. Δεν αναπαύεται σε έναν χώρο που, που δεν είναι το πνεύμα του Θεού. Εδώ είναι πολύ μεγάλο το κεφάλαιο στο πώ η ψυχή μα εξοικειώνεται αυτά τα οποία υπάρχουν γύρω μας γι' αυτό είναι ανάγκη ο χώρος που ζούμε να είναι χώρος Άγιος χώρος αλλά αυτό θα το δούμε ίσως αργότερα στο περιβάλλον μάλλον. πάμε εκεί να μην ανοίξουμε μεγάλα κεφάλια να κλείσουμε το κεφάλαιο των δαιμονικών αλλοιώσεων και να δούμε τις αλλοιώσει οι οποίες συμβαίνουν από τον ίδιο τον άνθρωπο υπάρχουν και περιπτώσεις που αλλοιώνεται η ψυχή μα, ούτε από τον Θεό κινούμενη, ούτε από του δαίμονε κινούμενη, αλλά εμεί ήδη προκαλούμε μια αναλύωση. Έχω μια προκατάληψη. Παραδείγματο χάρη, εάν δω κάποιον άνθρωπο, ξέρω εγώ, με γένεια, εσάνομαι άσχημα, α πούμε. Λέω ένα παράδειγμα. Οπότε βλέπω μπροστά μου ένα τέτοιον άνθρωπο και αρχίζω να λιώνω. Α πούμε, Παναγία μου, πού τους εδώ. Ε, δεν αισθάνομαι τα μαζί του ε, ή έχω μια προκατάληψη ξέρω εγώ ε, όλα αυτά που προκαταλήψεις που κάνουμε και ανοησίες μόνοι μας ή και το άρφα ή το βίτα λόγο, δικές μας ε, ιδέες ας πούμε δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα, δεν μ' αρέσει το άλλο ή ξέρω εγώ μ' αρέσει ένα σπίτι ε, με μεγάλα παράθυρα αισθάνομαι ωραία μέσα και το σπίτι ένα σπίτι χωρίς παράθυρα δεν μ' αρέσει καθόλου Ένα σπίτι στο βουνό μ' αρέσει Ένα σπίτι στη θάλασσα δεν μ' αρέσει Μ' αρέσει η πόλη ή μ' αρέσει η αρεσει Αυτά είναι καθαρά Ανθρώπινα πράγματα Τα οποία όμως είναι δυνατό Να μας προξενήσουν αλλοιώσει. βλέπετε Είμαστε στην καθημερινή μας ζωή Κουραζόμαστε Μέσα στην πόλη, μέσα στη δουλειά μας Μέσα γραφείο λέ, Να πάω να βγω λίγο έξω να παω στο βουνό, στο δάσος Να κάτσω λίγο μόνος μου Να ακούσω μια μουσική Να πάω να δω έναν άνθρωπο Που στους να πάει Βλέπει, στους θέλω να πάω να δω κάποιον άνθρωπο Που είναι ευχάριστο τύπο Και χαίρομαι στους τον το βλέπω. Και μην στους ότι αυτά είναι των απλών ανθρώπων και άγιοι άνθρωποι, μεγάλοι άνθρωποι είχαν και αυτέ τι ανθρώπινε. Πλευρές. Θα σου πω δύο περιστατικά Μια φορά Όταν ήμουν στο εκατονάκιο Ο μεγάλος γέροντας ο παπέ φρέμ, Αυτός ο Άγιος ο σύγχρονος ο μεγάλος Δεν ξέρουμε αν ο αιώνα μας θα γεννήσει άλλων τέτοιων Άνθρωπον νηπτικών Άνθρωπον προσευχής αντιαλήπτου Και μεγάλης χάριτος. Κάποτε που ήμουν εκεί Και επειδή είχαμε πολλή σχέση λόγω του γέροντό μας Λέει βρε παιδί μου Κουράστηκα εδώ στα Κατουνάκια Θέλω να πάω στο Μονοξυλίτη Ο είναι μια περιοχή Της Μονής Διονυσίου Προς τη το σύνορα του Άγιου Που είναι παιδιάδα Που δεν έχει εύκολα παιδιάδες στο Άγιον Όρος. Είναι παιδιάδα και έχει πολλά πεύκα εκεί Αμπέλια, αηλιές Μια πάρα πολύ ωραία τοποθεσία Με ωραία νερά Δεν θέλω να πάω εκεί να ξεκουραστώ Εδώ στα Κατουνάκια συνέχεια Συνέχεια βράχια, κομποσχήνη, βράχια, βρά ε, κουράστηκα κι εγώ σαν άνθρωπος να πάω κι εγώ να αλλάξω λίγο κλίμα. Εγώ δεν άκουσα αυτή την κουβέντα. Έσαμε έτσι απόρρισα, λέω, μα αυτός ο μεγάλος Άγιος, ο μεγάλος γέροντας έχει ανάγκη να πάει να ξεκουραστεί στο μονοξυλίτι, να πάει αλλά να αλλάξει περιβάλλον. Καλά, του πούμε εμείς που είμαστε νέοι, ξέρω εγώ, μικροί, θέλω να πάμε μια βόρτα, θέλουμε να πάμε κάπου, καταλαβαίνω. Αυτός ο, ο... Ο μεγάλος Άγιος που Πώς να πούμε ο Θεός ήταν παρόν στη ζωή του Ναι Είναι το ανθρώπινο Και Ο γέροντας μας ο αείμνηστος Ο σιώτατος γέροντας Ιωσήφ Ο ησυχαστής Που εξίσου μεγάλος Άγιος κοιμήθη βέβαια Το 59 Μας έλεγε ο παπά, Εφραίμ, ο ίδιος Μια φορά λέει Ο γέροντας είχε πολλές θλίψεις Πολλούς πειρασμούς για ένα θέμα και είχε καταληφθεί η ψυχή του από μία αναφόρητον σλήψη. Ήταν πολύ σλιμμένος και λέει στον Παπα Εφραίμ ε, «Παπα πήγαινε φόραξε το ψευτοβασίλη να έρθει να διασκεδάσουμε λίγο». Ο ψευτοβασίλης ήταν ένας λαϊκός εκεί στη συμπεριοχή της Αγιασάνης, απλοικό Απλοϊκός άνθρωπος, ο οποίος έλεγε μεγάλα ψέματα. Ε, και η ζωή του είχε πολλά ανέκδοτα. Το οποίο ήταν τέλος πάντων, ας πούμε, όταν ήταν παρόν αυτός, ήταν να δει μην Και λέει ο Παπαφερευρέλε, ο γέροντας, θέλει να έρθει ο ψευτοβασίλης για να χαρεί λίγο, ας πούμε. Δεν μπορεί να προσευχηθεί, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ε, και όμως, βλέπετε, είναι το ανθρώπινο. Έχει σημασία κι αυτό. Δηλαδή, δεν πάβομαι να είμαστε άνθρωποι. Το βλέπουμε αυτό στη τη ζωή μα κάθε μέρα. Το βλέπω κι εγώ, το βλέπετε κι εσεί. Εγώ, α πούμε, όταν εξομολογώ ανθρώπου πολλού, μεγάλου, όταν εξομολογήσω μερικά μικρά και ξεκουράζομαι. Τα παιδιά είναι σα του που τραβούν την κούραση όλοι. Έτσι, ή τώρα που πηγαίνω στα σχολεία κάθε μέρα, στα δημοτικά σχολεία, τι να σα πω, αισθάνομαι τόσο όμορφα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφα. Είναι σαν να πηγαίνω, α πούμε, στον παράδεισο είναι γεμάτον αγγέλους, αγγελούδια δεν ξέρω τι γνώμη έχουν οι δασκάλες τους οι γονείς του όλη που του έχουν σπίτι αλλά τέλος πάντων βλέπεις πας ένα σχολείο 300 μωρά, 300 παιδάκια ας πούμε ε, επικρατεί ένα κλίμα μια ατμόσφαιρα έτσι πάρα πολύ α πούμε χαριτωμένη εξεκούραστη ατμόσφαιρα δεν βλέπει εκεί τα πρόσωπα, τα, τα σκληρά, τα πονηρά, τα δύσκολα, τα κουρασμένα, τα γυρασμένα, όλα αυτά τα οποία βλέπουν κάθε μέρα. Λέει εκεί τα μικρά τα παιδάκια, τα οποία αποπνέουν εκείνη την παιδική απλότητα. Και είναι γεμάτο χαρά, είσαι ξεκούραστο. Χαίρεσαι, είσαι χαρά πολύ από αυτό το, αυτό το παιδάκι, από αυτά τα μικρά παιδιά. Είναι μεγάλη υπόθεση. Με, μεγάλη υπόθεση, α αυτό. Είναι ανθρώπινο. Δεν είναι ούτε από το Θεό ούτε βέβαια πολύ μάλλον από τον εχθρό της σωτηρία είναι το ανθρώπινο πηγαίνω κάπου βλέπω τη φύση, ακούω μια μουσική καλή ε, συναντώ ένα πρόσωπο το οποίο είναι ευχάριστο σε μένα και μου δημιουργεί ευχαρίστηση όπως επίσης και ένα πρόσωπο το οποίο είμαι προκατηλημμένος εγώ μόλι το δω αμέσως δυο κουβέντες να μου πει γίνομαι εξωφρενό, γίνομαι άνω κάτω κνευρίζομαι, γίνομαι ταράζομαι είναι η αλλοιώσεις οι ανθρώπινες βέβαια καλό είναι ο άνθρωπος εδώ να προσέξει να, να γίνει ελεύθερος να μην εξαρτάται αυτά τα πράγματα γιατί μπορεί να πέσουμε και σε λάθη και δεν δικαιούμαστε εμείς να έχουμε πρέπει να έχουμε να αγάπη προς πάντα ανθρώπους και να μην, αν είναι δυνατόν να φτάσουμε στην κατάσταση να βλέπουμε όλους Όπω βλέπουμε και τα μικρά παιδάκια Να μας ξεκουράζουν όλοι οι άνθρωποι Αυτό είναι το τέλειο Μέχρι να φτάσουμε εκεί όμως Έχουμε το ανθρώπινο Το τέλειο είναι να ξεκουραζόμαστε Με όλους τους αδελφούς μας Και ο Θεός να είναι για μας Η ανάπαυσή μας Το τέλειο Το ανθρώπινο είναι ε, Να αρχίσουμε και από αυτά ακόμα Να τα χρησιμοποιούμε και αυτά Προζώξαν Θεού το άλλο, η άλλη αιτία αλλοιώσεων είναι το περιβάλλον, βλέπετε είναι νύχτα, η νύχτα έχει τις δικές Εσάνες αλλοιώσεις αισθάνεσαι ξέρω εγώ σκοτάδι, ε, μπορεί να μην αισθάνεσαι άνετα άλλος πως αισθάνεσαι τα μεσάνυχτα, άλλος πως αισθάνεσαι το μεσημέρι, άλλος πως το πρωί, άλλος πως το απόγευμα δεν έχει άνθρωπο που μελαχωλεί Στην Ανατολή του Ήλιου Έχει πολλούς που μελαχωλού στη Δύση του Ήλιου Ποια είναι μελαχωλία Γράφουν ποίηματα οι ποίητές Όταν δει ο Ήλιος είναι η ώρα των ποίημάτων εκείνη Το πρωί βλέπεις Δεν γράφεις ποίηματα έχει όρεξη για ποίηματα Το πρωί χαίρεσαι Ακόμα και η Εκκλησία Βλέπετε τι λέει Δόξα το δείξατε το φως Δόξα εν Θεό Το βράδυ φως η Άλλο το πρωί, άλλο είναι το βράδυ. Ε, ακόμα και η εκκλησία άλλα πράγματα λέει τη νύχτα στον Εσπερινό, άλλα σου θυμίζει, άλλα πράγματα το, το πρωί στον Όρθρολ. Άλλη χαρά αν έχει ο άνθρωπο το πρωί όταν ανοίγει την πόρτα του και βλέπει την καινούργια μέρα και ιδίω τα ξυπνά πρωί και βλέπει την Ανατολή, ξέρω πως χαράζει το φω σιγά σιγά. Ζει αυτήν την αλλαγή που δυστυχώ μέσα στην πόλη την έχασαν οι άνθρωποι. Αλλά όσοι ζήσαμε και όσοι ζουν μέσα στη, στη, στην ύπεθρο σε πραγματικές ύπεθρους δηλαδή τώρα, στις εξοχή και ξυπνούν πρωί και βλέπεις αυτή τη μετάβαση στα μοναστήρια που ξυπνούν με ώρα 3 το πρωί και βλέπεις πως πηγαίνεις από τη νύχτα που, που χαράζει το φως σιγά, σιγά σιγά σιγά και έρχεται η ημέρα και ξύς αυτή την μετάβαση ή το βράδυ στο Άγενο Όρος που δεν είχαμε φώτα ε, Τέλειωνε η μέρα μα η ώρα 5 το απόγευμα. 5, 5, 5,5 νύχτα. Θυμάμαι μια φορά ξύπνησα το απόγευμα για τον Εσπερινό και δεν διαρωτώ μου τι είναι τώρα. Είναι απόγευμα ή είναι πρωί. Θα πάμε για Εσπερινό ή θα πάμε για λειτουργία. Ήτανε βράδυ. Δεν έχει να ψήσει φώνα να γίνει η μέρα. Πρέπει να λάψει τη λάμπα του πετρελαίου ή ένα μικρό κεράκι και τελείωσαν οι δουλειέ σου. Τελείωσε η μέρα. δεν εχει να ψησει να πλέον τη νύχτα. Η νύχτα σε όλο το μεγαλείο της, στο σκότος, την ησυχία, θα πά στο δωμάτιο σου, ξέρεις στο κρεβάτι σου, θα κάνει τα πνευματικά σου. Άλλος πως λοιπόν εσάνεται ο άνθρωπος λόγω του περιβάλλοντος. Διαφορετικά εσάνομαι στην πόλη μου, διαφορετικά σε ξένη πόλη. Διαφορετικά εσάνομαι όταν βρέχει, διαφορετικά όταν χιονίζει, διαφορετικά όταν έχει ήλιο... Διαφορετικά όταν είναι ξέρω εγώ καλοκαίρι διαφορετικά όταν είναι χειμώνας ακόμα λένε οι πατέρες και οι άνεμοι που πνέουν έχουν διαφορά δηλαδή έφτασαν οι πατέρες να πουν ακόμα διαφορετικά εσάνεσαι όταν πνέει νότιος άνεμος εκείνος ο υγρό άνεμος της υγρασία ο νοτιά ο λεγόμενος που πράγματι ε, ε, ε, εμείς το ζούσαμε στο όρος, αυτό το πράγμα ήταν και ο πληροπονοκέφαλος ε, κομμάρες, ξέρω εγώ δεν έχεις κουράγιο ο ταπνίος βοριάς που είναι Βόρειο άνεμος που είναι μεν παγωμένος καιρό, αλλά ολοκάθαρη ατμόσφαιρα, δεν έχει καμία θολούρα είναι ξάστερα τα πάντα και ο άνθρωπος αισθάνεται μια ευεξία, μια ανάνεση σου έρχεται ξέρω εγώ να τρέξεις ας πούμε, τόσο ωραία αισθάνεσαι, διαφορετικά αισθάνεσαι <coughs> ακόμα και από τα διάφορα φαγητά οι πατέρες τα ήταν και αυτά διαφορετικά αισθάνει το άνθρωπος όταν τρώει λιπαρά φαγητά διαφορετικά όταν μισθέβει διαφορετικά όταν ξέρω εγώ τρώει το ένα φαγητό ή τρώει το άλλο και αυτά ακόμα δημιουργούν αλλοιώσει. ακόμα ε, λένε οι πατέρες ότι αλλιώσει τον άνθρωπο δημιουργούν και ο τόπος που ζεις Διαφορετικά λέει αισθάνεστε ο καθήμενος επιθρόνου και διαφορετικά ο καθήμενος επικοπρίας. Άλλο Άλλος πως είναι αυτός που κάθεσε μια ωραία πολυθρόνα και άλλος εκείνο που, που κάθεται, ξέρω εγώ πάνω σε καμνή γιατί δεν έχει μια πολυθρόνα. Είναι και αυτά που λένε καμιά φορά μερικοί «Μα όταν προσεύχομαι να να αγορατίζω και να ανάγκει να Κοίταξε, άλλος πώ είναι όταν αγορατίζεις άλλος πιστεύει σε ξάπλα στο κρεβάτι με χέρια πόδια ξαπλωμένα ε; είναι Αμερικάνικη προσευχή εκείνη όπως είχα ένα φοιτητήν Αμερικάνο που ήρθε μαζί μου στο Άγιον Όρος πήγαμε στον Παπαχαράλαμπο, να εξομολογηθούμε σε έβαλε και τους δυο να κάνουμε κάμπω μετάνιες. ο Βαπαχαράλαμπος ο αείμνηστος αυτός ο μεγάλος γέροντα. Παραδερφό του γέροντά μα, του Παπα-Εφρέμ κτλ. του γέροντο εσύ, φιλουτακτικό, ασκητή μεγάλο, ρωσοπόντιο, που ξέρετε η μεγάλη δύναμη ήταν από τον Κάφκασο. Όταν ε, πήγαμε του είπαμε, λέει, ε, κάνετε μετάνιε, είστε νέοι φοιτητέ. Ε, κάνουμε με γέροντα, πόσε μετάνιε κάνει. Ε, κάνουμε 25, 50, 50 κάθε βράδυ. 50 λέει, 50 μετάνιε, τι 50 μετάνιε. Τουλάχιστον λέει 500 κάθε νύχτα. Εκείνο έκαμνε όταν ήταν στο γέροντον Ιωσίου 7.000 μετάνοιες την ημέρα. Έκανε 7.000 μετάνοιες. Μετά από γύρα έκαμνε τρεις. Είχε και τον γερό Αρσένιον, άλλος, άλλος εκείνος ε, ε, γίγαντας. Ε, πήγαμε λοιπόν, μας εστόλισε ο Παπαχαράλαμπος με 500 μετάνοιες. Ε, μα ήθελαμε και μια ώρας κάνουμε. Ε, πήγε ο καημένος ο, εκείνος ο Αμερικάνος, το βλέπω ξαπλωμένο στο κρεβάτι και άμα το χέρι του έτσι πάνω κάτω. <laughs> λέει, τι κάνει δραχτήστο Μου λέει κάνουν τις μετάνες του Παπαχαράλαμπου <laughs> ε, Λέει κοίταξε εγώ λέει, δεν μπορώ να κάνω αυτά τα πράγματα Λέει εγώ φαντάζομαι ότι τις κάνω και κάνω και το χέρι μου έτσι Και πάω και έρχομαι Και τις κάνω πνευματικά λέει. Δεν χρειάζεται να, να τις κάνω και, και σωματικά Πνευματικά μες στο νου μου φαντάζομαι τον αυτό μου ότι κάνω μετάνες ε, κάτι ήταν κι αυτό Θέλω να πω ότι άλλος πως είναι ο άνθρωπος Που πάει να προσευχθεί και γονατίζει Και πέφτει κάτω μπροστά στο Θεό Και συντρίβεται και γονατίζει μπροστά στο Θεό Άλλος πως εκείνος που και στέκει Ξέρω εγώ καμαρωτός Άλλος πως εκείνος που κάθεται Άλλος πως εκείνος που ξαπλώνει άλλα θύματα σου δημιουργούνται <coughs> Τα οποία και αυτά γίνονται Και με τη στάση του σώματός μας Όλα αυτά τα πράγματα Μάλλον εδώ ακόμα ήθελα να πω το εξής Κάτι που παρέλειψα προηγουμένως Μπορεί το περιβάλλον Όταν είμαστε ατελεί πνευματικά Να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο Στην πνευματική μας ζωή Όταν είμαστε τέλη Εντάξει υπερβαίνουμε Τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος Αλλά σαν εμείς που είμαστε ατελεί, ή στη ζωή μας βοηθά πάρα πολύ το περιβάλλον είπαμε προηγουμένως για τον ναό βλέπετε βάρτε μέσα στο σπίτι σας δύο εικόνες του Χριστού της Παναγίας σε ένα χώρο, σε ένα δωμάτιο ανάψτε ένα καντιλάκι, βάρτε λίγο θυμίαμα αμέσως βλέπετε γίνεται μια μεταβολή εις τον χώρο και στην ψυχή μας Γίνεται μια ηλαρότητα μέσα στο σπίτι Μια ανάπαυση μέσα στον άνθρωπο Σφραίνε το θυμίαμα Βλέπεις το καντιλάκι, Βλέπεις στην κόρα του Χριστού Της Παναγίας βλέπεις την Επιδρά αυτό το πράγμα πάνω σου Και επιδρά και στους άλλους ανθρώπους Και στους υπόλοιπους ανθρώπους επιδρά ε, Ερχόμαστε στην εκκλησία Γιατί οι Και πολλοί λένε Μα οι εκκλησίες πρέπει να έχουν απλότητα δεν είπε κανένας να είναι ε, πολυτελής αλλά η Εκκλησία ο Ναός του Θεού πρέπει να έχει ατμόσφαιρα τέτοια που να σε βοηθά γιατί οι πατέρες έδωσαν στην Εκκλησία τις εικόνες έδωσαν στην Εκκλησία τα κεριά, τα θυμιάματα την ψαλμοδια, γιατί ψάλλομαι στην Εκκλησία έτσι ε, αν μπορούσαμε να πούμε μια ώρα σιωπή όλοι μα. Αυτό είναι το τέλειο ξέρετε Η ψαλμοδία είναι ατε, ατελείς προσευχή Δεν είναι για τους τελείους Οι τέλειοι προσεύχονται νοερά Δεν προσεύχονται ψάλλοντας ήχους, τροπαρ, τροπαρία Και νότες και μουσικές Αλλά εμείς για εμάς Μας χρειάζεται Ερχόμαστε εδώ και οι πατέρες Ήδη οι, οι Άγιοι έκαναν μουσική Έκαναν αρχιτεκτονική Βλέπετε έχουμε Αρχιτεκτονική είναι μα. Δεν είναι ως έτυχε, Δεν είναι ξέρω εγώ, ένα δωμάτιο κατά την γνώμη του αρχιτέκτονος έχει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική έχει ιδιαίτερη ζωγραφική η εκκλησία δεν μπορεί να ζωγραφίζεις Αγίου, όπως ζωγραφίζεις ένα πίνακα ούτε μπορεί ένα ζωγράφος να γίνει αγιογράφος ούτε με τον ίδιο τρόπο και η μουσική της εκκλησίας βλέπετε δεν είναι λαϊκή μουσική δεν είναι ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο είναι ειδική μουσική οι πατέρες μέσα από την πύρα που είχαν από την χάρη έγραψαν τη μουσική της Εκκλησίας Να είναι μουσική η οποία κατανήσει, η οποία βοηθά και κινεί την καρδιά σε καλή να Τα πάντα, ο χώρος, ακόμα και αυτά τα οποία βλέπετε στην Εκκλησία Ιερεί, Δεν λειτουργούμε, ξέρω εγώ έχουμε τα άφια μας, έχουμε το τυπικό της Εκκλησίας τα πάντα γίνονται με μια μεγάλη τάξη. Έχουν ένα συμβολισμό, είναι μια, ένα κράμα συμβόλου και πραγματικότητος. Έτσι όλα αυτά τα πράγματα ακριβώς έγιναν με τόση σοφία ώστε να βοηθήσουν τον άνθρωπο να αναχθεί από τα, από τα γήινα στα ουράνια. αλλιώνουν τη ψυχή μας δεν είναι περιττά δεν είναι χωρίς λόγων δεν είναι άσκοπα δεν έγιναν πράγματα άσκοπα μέσα στην εκκλησία έχαν όλα τον λόγον τους εδώ σήμερα έχει αναχθεί σε επιστήμη βλέπετε κάνει ένας ξέρω εγώ ένα κατάστημα και κάνει ολόκληρες συσκέψεις πως διακοσμώ το κατάστημά μου κάνεις μια δισκοθήκη και λες, αυτή η δισκοθήκη πρέπει να έχει ατμόσφαιρα και τα φώτα και ο ήχος και ξέρω εγώ και οι νεκροκεφαλές που να βάλει την νυχτερίδες και τα πάντα πρέπει να είναι στη θέση τους όλα τα στοιχεία της κολάσεω να είναι παρόντα για να δημιουργηθεί η κατάλληλη ατμόσφαιρα είναι έτσι είναι ο καθένα μια την ατμόσφαιρα αντού λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα επιδρούν πάνω μας επιδρούν στη ψυχή μας επιδρούν στο, στο είναι μας και μα βοηθούν, και δεν πρέπει να τα παραθεωρούμε. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα όλοι εμεί που έχουμε να κάνουμε με άλλου ανθρώπου, είτε είμαστε γονείς είτε είμαστε δάσκαλοι, είτε έχουμε άλλου ανθρώπου, είμαστε πολύ προσεκτικοί στο ποια ατμόσφαιρα επικρατεί σπίτι μα. Τι ατμόσφαιρα επικρατεί σπίτι μα, Πού μεγαλούν τα παιδιά μα, Τι βλέπουν τα μωρά μα. Βλέπουν τις εικόνες του Χριστού της Παναγίας έχουν εξοικείωση με αυτά τα πράγματα ή βλέπουν άγριες φάτσες ακούν άγρια πράγματα έχουν άγρια άγρια ανέστηση Ξέρετε πόσο φοβερό πράγμα είναι σε ένα σπίτι παραδείγματος που κάποιος λαστιμά Τι φοβερή είναι επίδραση τη δημιουργήση της ψυχής των παιδιών αυτό το πράγμα ή κάποιο που καταργέται ή κάποιο που κάνει πούμε, άσχημα πράγματα δεν μπορείς να ζει και να μεγαλώνεις τα παιδιά σου σε τέτοιου χώρους. Οπωσδήποτε αυτό το πράγμα είναι τοξικ... τοξίνε, είναι τοξικά αέρια ας πούμε. δηλητηριάζει την υπόσταση και την ατμόσφαιρα του χώρου που μεγαλώνεις και ζεις. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ βασικά, είναι βγαλμένα μέσα από την πείρα των πατέρων και οι πατέρες ακριβώ μας τα περιέγραψαν για να μας βοηθήσουν και να μας δείξουν ότι πρέπει να είμαστε επιστήμονες των αλλοιώσεων Να ξέρουμε τι κάνουμε Όσο δεν πέρι τη Μάλλον θα πούμε την επόμενη φορά Γιατί επεκταθήκαμε και καλύψαμε το κεφάλαιο αυτό Που νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό κανείς να το ξέρει Να κάνουμε την προσευχή μας και θα είμαστε εδώ κανονικά με τη βοήθεια του Θεού την επόμενη φορά <κυρίου> <κυρίου> <κυρίου> απλώς ήθελα να πω ε, εάν κάποιες κυρίες ενδιαφέρονται για να διαθέσουν μία με δύο ώρες την εβδομάδα σε κάποιες ομάδες που δημιουργούμε τώρα επισκέψεως στο νοσοκομείο δηλαδή δύο ώρες την εβδομάδα να διαθέτουν μαζί με άλλες κυρίες να επισκέπτονται το νοσοκομείο κάτω από την καθοδήγηση του πατρός Μάριου που είναι υπεύθυνος του νοσοκομείο εκεί θα λένε δύο λόγια στους αρρώστους, θα παίρνουν κάτι από τη Μητρόπολη του Ζήνου, τέλος πάντων, μια συμπαράσταση σε έναν λόγος παραγωρετικός, ένα πέρασμα και μια επιθύμηση ότι υπάρχουμε και εμείς σε αυτόν τον χώρο. Σκεφτείτε το και την επόμενη φορά που θα είμαστε εδώ με τη βοήθεια του Θεού, εάν κάποιε κυρίες έχουν χρόνο και ενδιαφέρονται, να μου δώσουν το όνομα του και τη διεύθυνσή του, για να τα δώσουν στον πατέρα Μάριο, να έρθουν σε επαφή μαζί του, να τι τακτοποίηση να μπορούν να λειτουργήσουν έτσι επίσης εδώ έχει μια ανακοίνωση για μια προσκυνηματική εκδρομή της Μητροπόλεως που θα γίνει στο Λίβανο και στη Συρία ήταν αυτή η εκδρομή που θα γινόταν και ματιώθηκε και τώρα πλέον που τα πράγματα είναι ήσυχα ε, από 3 μέχρι 11 μαυτίου είναι 8 μέρες είναι ένα προσκύνημα στο χώρο της Συρίας και του Λιβάνου που ήταν για πολλούς αιώνες καθαρά αμυγής χριστιανικός χώρος με πάρα πολλά προσκυνήματα, με πάρα πολλή ιστορία και ελληνική και χριστιανική ορθόδοξη και με πολύ προσεγμένο πρόγραμμα και όλα αυτά τα, τα οποία χρειάζεται συνοδός από τη Μητρόπολη θα είναι ο πατέρας Πορφύριος και πάω κι εγώ για γέμισμα και έτσι αν θέλετε αν κάποιος ενδιαφέρεται μπορεί να απευθυνθεί στην κυρία Λένια Αρφανίδου ή στον Πατέρα Θεοχάρη στη Μητρόπολη μάλλον ναι στη Μητρόπολη Πάτερ να έχετε στις εξόδους μπορείτε να πάρετε αυτό το φυλάδιο να το μελετήσετε αν κάποιος θέλει να το δει εμείς να κάνουμε προσευχή μας και να πηγαίνουμε Χριστέ το φως του αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον <coughs> πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο σημειωθεί το εφημάστο φως του προσώπου σου είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύστηνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου πρεσβείεσαι στις Παναχράντους ημιτρός και πάντως σου τον Αγίον αμήν διευχών τον Αγίον Πατέρον ημών Κύριε σου Χριστέ ο Θεός Θεό ημάς σα.